Από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας, κρύβονται τις μας. Κρύβεται και κάτι ακόμα όμως. Κρύβεται και το δικό μου όνομα. Κάθε ψήφο στις ευρωεκλογέ μου δίνει νέα δύναμη να διεκδικήσω όσα χρειάζεται η Ελλάδα. Να πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο δυνατός. Μη τσοτάκη Λίγο πιο αδύναμος θα πάει ο Μιτσοτάκη. σε φτε, όπω φαίνεται, μα είχε πει στην προεκλογική περίοδο για να παρακινήσει του ψηφοφόρου να ψηφίσουν και θεωρώντα δεδομένο με στη γενική αλαζονία ότι αν του πει ότι πίσω από όλα τα υπόλοιπα κρύβεται και το δικό του όνομα, ότι θα ψαρώσει ο κόσμο και θα πάει να ψηφίσει. Ένα εκατομμύριο έφυγε από πέρυσι μέχρι φέτο, επειδή ακριβώ κρυβόταν το όνομα Μιτσοτάκη πίσω από όλα τα υπόλοιπα. Ονόματα, άρα σωστά εδώ η Τώρα λέει και Μιτσοτάκι. Μεταξύ άλλων, εσύ φταίει. Η οποία Ντόρα Παγκογιάννη βγήκε σήμερα το πρωί να αναλύσει και αυτή το αποτέλεσμα. Εκτιμήσει για όσα συνέβησαν προχθέ την Κυριακή. Και μίλησε για το Μιτσοτάκι. Ο πολίτη αυτό, όταν σα είπα, είπα πριν. πριν όταν σα είπα πριν ότι έχει βάλει τον πύχη ψηλά στο Μιτσοτάκι, δεν τον έχει. Έχει απαιτήσει από το Μιτσοτάκι. Γιατί, γιατί ο Μιτσοτάκι μπορεί. <ΟΟ> I want your I want your I want everything as long as it's I want your love. Γιατί; Γιατί; Γιατί ο μισοτάκις μπορεί; Μάλιστα. Από έναν άλλο προσπορικό δεν έχω μένος να ήταν αχαμηλότερης από το μισοτάκι υπετίση υψηλές. Μπορείς. και ο μπαμπάς μαζί και η κόρη να μιλάνε για το γιο εδώ λοιπόν μας λέει η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί το είπε στο Sky ότι οι απαιτήσει είναι πολύ υψηλέ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί μπορεί ατράνταχτο επιχείρημα το έχουμε καταλάβει ότι μπορεί ε, το όνομά του δεν πολύ μετράει από ό,τι φάνηκε δεν μέτρησε σε πάρα πολλούς, δεν έχει καμία σημασία μετράει όμω το έργο του Όπω λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο ίδιο δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό. Ποιο δεν είναι καλό, γιατί ήρθε το αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί χάσανε ένα εκατομμύριο από πέρυσι, γιατί πήγε στο 28% ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα το πιο χαμηλό με Κυριάκο Μητσοτάκι. Γιατί φταίνε αυτοί που τον περιτριγυρίζουν, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ω εξή από την τώρα Και κάποιοι οι οποίοι σου είπαν ότι παιδιά. Ο καιρός είναι να παρκάρουν κάποια καλάμια τα οποία έχουν εγκαμπανηθεί τα καμιστεί. οποία υπάρχουνε Βεβαίως υπάρχουνε Ο καιρός είναι να παρκάρουν κάποια καλάμια Μα αυτό σας το έχω ξαναπεί εγώ, ότι υπάρχουν καλά μια και σας το ξαναλέω. Αν δείτε μια καλαμωτή όπω περνάτε έξω από το μεγάλο μαξί μου, είναι αυτό: είναι τα καλάμια. Που τα έχουν παρκάρει εκεί τα καλάμια. Οι υπουργοί προφανώ, αυτού εννοεί, στελέχη τη κυβερνήσεω, αξιωματούχοι τη κυβερνήσεω, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, αυτοί φταίνουν. Ενώ ο ίδιο μπορεί, και έχουμε απαιτήσει σ όλοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπάρχουν αυτά τα καλάμια που πρέπει τώρα με τον ανασχηματισμό που θα γίνει μάλλον από ό,τι φαίνεται με στη βδομάδα, να τελειώσουμε με τα καλάμια, να φύγουν αυτά τα καλάμια, να έρθουν άλλα. Πολυβολική εξήγηση ότι φταίνε τα καλάμια, δεν φταίει η ακρίβεια, δεν φταίνουν οι φόροι που έχουν βάλει στου μικρού επιχειρηματίε και στι μικρέ επιχειρήσει, δεν φταίει όλη η συμπεριφορά ακόμη και προ το Παλαιστινιακό, όσα γίνονται εκεί ή και άλλα θέματα, αλλά φταίνε τα καλάμια. Όλα γίνονται σωστά, αλλά τα καλάμια είναι αυτά που χαλάνε την εικόνα. Γενικώ είναι μια ευκαιρία να το ξαναδούμε το πράγμα, <χω> να ξανακαταλάβουμε. Και να πάνε σπίτι του στα καλάμια αυτά. Ε βέβαια θα πάνε σπίτι στον καλάμι, τι να κάνουν τα καλάμια, να Άλεις. βαλάξουν Εδώ, τα καλάμι. You know Δεν μιλάμε προφανώς για κομματικά στελέχη, μιλάμε και για υπουργούς. Μιλάμε γενικότερα. Για κυβερνητικά στελέχη. Μιλάμε, μιλάμε. γενικότερα. Ναι. Άρα ο πρωθυπουργός ο οποίος τα ξέρει αυτά καλύτερα από όλους, ναι. θα τα εξετάσει και στην ώρα του θα πάρει Το τις αποφάσεις. έχει και υπουργού μέσα. Βέστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το, το γενικότερα περιλαμβάνει και υπουργού μέσα. Γενικότερα περιλαμβάνει όλου. Όλοι είναι μέσα και οι υπουργοί. Καλάμια λοιπόν και οι υπουργοί. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια πώ αλλιώ σου χαρακτηρίζει, κάνει κι άλλη μία δήλωση για το κυβερνητικό σχήμα, όχι και τόσο. Ε, καλή ε, για το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι του αποκαλεί. Καλάμια εδώ, και πιο κάτω θα ακούσουμε και την συνέχεια. Μία εξήγηση για το τι πήγε στραβά είναι αυτή: Ότι φταίνει τα καλάμια. Ο ίδιο δεν φταίει. Μια άλλη εξήγηση, όχι από την τώρα πακογένεια, από, από τη Σοφία Βούλτεψ, είναι αυτή που ακολουθεί. Ε, η Νέα Δημοκρατία όμω πράγματι με αυτό το, απο, το αποτέλεσμα έχει τη δυνατότητα των τριών χρόνων να πέσει με τα μούτρα, να λύσει προβλήματα, να αντιμετωπίσει Παθογένειε που δεν τι έφτιαξε. Τέσσερι, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι εννοείται δεν τι έφτιαξε. Δεν τι έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Οι παθογένειε είναι ριζωμένε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Ε, ναι, ναι, ναι. Από το Φιάκλα μόνο και μετά. Το ξέρει. Μάλιστα, αλλά πέντε, πέντε πλάκια, χρόνια κυβερνήθηκε. θα άρθει η Νέα Δημοκρατία κυβερνήθηκε. Πέντε χρόνια εκ των οποίων δυόμιση πανδημία, κλειστή όλη και μετά δύο από ανατολική. παιδιά, κάνετε σαν να μην έκλεισε οικονομία δύο χρόνια η παγκόσμια και να μην είχαμε τίποτε είχαν σωθεί όλα τα πράγματα δεν βρίσκανε μπουλό αυτά, βίδες Θέλω να κυβερνήσω Θέλω να κυβερνήσω. Η ελληνική λύση θέλω να κυβερνήσουμε. Θέλω να κυβερνήσουμε. Η ελληνική λύση είναι ο Κυριακό Βελόπουλο. Να περιμένει ο Κυριακό Βελόπουλο, γιατί όπω είπε η Σοφία Βούλτεμψη το πρωί, πρέπει να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν κυβέρνησε τα προηγούμενα πέντε χρόνια, γιατί όπω είπε η ίδια, δυόμιση χρόνια ήταν η πανδημία και έχουμε και δύο πολέμου. Ο ένα ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Δεν έχει καμία σημασία. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Τη Σοφία Βούλτεμψη και αυτά που λέει δεν τα. Αντιμετωπίζεις, δεν προσπαθεί με λογικά επιχειρήματα να σταθεί απέναντι, τι τα θαυμάζει, τα παρακολουθεί όπω ένα έργο τέχνη. Κάθεσε και τα κοιτά απέναντι, προσπαθώντα να δει, να καταλάβει τι θέλει να πει η ποιήτρια, η καλλιτέχνη. Έτσι λοιπόν, από τα πέντε χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε. Πέρυσι, βέβαια, πήραν 41% δεν επικαλέστηκαν τα τέσσερα χρόνια, τα μισά, ότι ήταν πανδημία. Αλλά τον ένα πόλεμο που είχε ήδη ξεκινήσει Ούτε αυτό τίποτα Φέτος με την πτώση στο 28% Αρχίσαν να μετράν πολέμους Και να μετράν και τα χρόνια της πανδημίας Και θυμηθήκαμε και την παλιά δήλωση Που έλεγε ότι δεν βρίσκαν ούτε βίδες Ούτε μπουλόνια μέσα στην πανδημία Γι' αυτό δεν είχαν φτιαχτεί τα νοσοκομεία Με αυτή την αφορμή το είχε πει Τώρα που έχουμε και βίδες και μπουλόνια Χειρότερα ήταν τα νοσοκομεία. Δεν έφταγε η πανδημία δηλαδή και εκεί Όπως δεν φταίει και σε αυτό που γίνεται Πάμε λοιπόν σε αυτόν που θέλει να κυβερνήσει Και θέλει να κυβερνήσουν Εγώ από την πρώτη στιγμή Και το ξέρω και ο Ζωπαντάκης mm. το έχουμε συζητήσει mm. Θέλω να κυβερνήσω Θέλω να κυβερνήσω Η ελληνικοί θέλουν να κυβερνήσουν η εθνική λίστα λανγειβérnisουμε Λέτσι άρα ψηφίσαμε έτσι δεν λέει αυτό σας ανήγει το δρόμο; Με τι μιλάτε; Ναι, ναι είναι ο βατήρας ο επόμενος. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Δημιουργήθηκε ο Πόλος στις πατριωτικές διαγεβρνήσεις. Α! Ah. Έχουμε έτοιμο τον πόλο τη δημο... πατριωτικής, πατριωτικής δεν είναι δημοκρατική άλλη, τη πατριωτική διακυβέρνηση και το θέλει πολύ να κυβερνήσει. Μακάρι να ευχηθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς από εδώ. Αξίζει και στον Κυριάκο Βελόπουλο να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα. Αξίζει και στη χώρα να κυβερνηθεί από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εμεί προσπαθούμε. Όπως από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε ο Κασελάκης λέγαμε ότι προσπαθούμε να στηρίξουμε τον εφοπλιστή για το αριστερό κόμμα που από τότε δεν είναι καν αριστερό, δεν ήταν και ποτέ αριστερό κόμμα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Στηρίζουμε Κασελάκη για πρόεδρο και για πρωθυπουργό της χώρας. Στηρίζουμε Βελόπουλο για πρόεδρο της ελληνικής λύσης, υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Και για πρωθυπουργό Χώρας, ο Στέφανο Κασελάκη προχτέ, την προηγούμενη εβδομάδα, στην τελευταία του συγκέντρωση που έκανε στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματο, που ήταν μια, μια ομιλία γεμάτη διαμάντια, πραγματικά και όλο το στήλο, όλο αυτό που έγινε. Παρακολουθούσε κυφάρλοι από κάτω μεταξύ των υπολείπων. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκη μίλησε για το πεπρωμένο. Φίλε και φίλοι, με λένε Στέφανο, και εγώ να σα πω κάτι. Ούτω ή άλλω, εγώ σα περίμενα στη ζωή μου. Εδώ και καιρό αλέγω την αίσθηση ότι κάτι περιμένατε κι εσείς. Ίσως κάποιον που να μπορέσει να φέρει κάτι καινούργιο. Horror, criminal, as as bad, Εγώ σας περίμενα στη ζωή μου εδώ και καιρό αλέγω την αίσθηση ότι κάτι περιμένατε κι εσείς. Αλέγω την αίσθηση Ότι κάτι περιμένατε κι εσείς. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτια. Για Τζόρτια. Αιντεγόρδια <σομίλιο> το λερωμένο είναι. <σομίλιο> Κάποιοι <σομίλιο> περίμεναν το, το λερωμένο λεωφορείο. Ε, ο Κασελάκης δεν διευκρίνησε. Ε, κοίταξε τους συγκεντρωμένους από κάτω. Δεν ήταν και πολύ. Τους είδα και ε, κατάλαβε ότι όλοι αυτοί κάτι περιμένανε. Αλλά μας εκμυστηρεύτηκε ότι και ο ίδιος κάτι περίμενε. Και ανταμώσανε τα περίμενε τους όλα αυτά τα περίμενε μαζεμένα, αντάμωσαν και έχουμε αυτό το πολύ ωραίο τέλειο αποτέλεσμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα με τα στελέχη που έχει, με τις θέσεις που έχει, με τον πρόεδρο που έχει και τον κόσμο που έχει και το αποτέλεσμα τελικά που έφερε ένας εκ των 21 ευρωβουλευτών που θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, εν τω μεταξύ είναι όλοι ένα και ένας, αν δείτε, όλοι. Η περισσότερη, η Νέα Δημοκρατία, αν σκεφτεί κανείς, έχει στείλει μεταξύ άλλων αυτιά μελέτη Κουντουρά, όχι Κουντουρά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ Αυτιά μελέτη από τη Νέα Δημοκρατία που κάνουν το Ζαγοράκι να φαίνεται ιστορική προσωπικότητα της, της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής Δηλαδή ο ένας Ζαγοράκης ισούται με έναν αυτιά και μία Μελέτη Από το κόμμα Νίκη θα στείλουμε τον Νίκο Αναδιώτη TV persona, ηθοποιός, ο οποίος έχει ξαμοληθεί στα κανάλια Πολύ το χαίρετε όλο αυτό Και μιλάει για θέματα που το κόμμα αυτό έχει αναδείξει Η θέση ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία Ας Δεν έχω πει ότι είναι η ομοφιλοφιλία Έχω πει η πράξη Όπω έχω ξεχωρίσει ε, η ομοφιλοφιλική Μη να, μη με κολλάζετε love, love, love, love, oh yeah. Η ομοφιλοφιλική σεξουαλική δραστηριότητα σωστά? Συμφωνούμε Είναι αμαρτία Όπως και η ετεροφιλοφιλική πράξη εκτός γάμου Η Ορθοδοξία τη θεωρείται. Όχι η, η Εκκλησία, δηλαδή. Αυτό λέω. Έχουμε πολλέ αμαρτίε. <Κι> και εφόσον το λέει η Εκκλησία, το λέει και το κόμμα Νίκη, το λέει και ο ευρωβουλευτή του κόμματο. Ο Νίκο Αναδιώτη με αυτέ τι απόψει θα πάει. Δεν θα βρει ξένο έδαφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν και οι Πολωνίοι βουλευτέ και οι Ιταλοί βουλευτέ και οι Ούγγροι βουλευτέ. Όλοι αυτοί νομίζω συμφωνούν όλα αυτά. Για την αμαρτία, γενικώ η αμαρτία παίζει πάρα πολύ και στι μέρε μα. Και στην Ευρώπη, γενικότερα τα είπε όλα αυτά εδώ. Διαχώρησε την πράξη από την λέξη, από την έννοια, δεν κατάλαβα τον ορισμό. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι όλο αυτό. Έκανε και μια άλλη δήλωση ο κύριο Αναδιώτη, ο ευρωβουλευτή μα, γιατί σε συνέχεια αυτό που είπε, τι ακριβώ είναι αμαρτία, έπρεπε να τοποθετηθεί και για τι δικέ του αμαρτίε. Άρα, πριν, πριν παντρευτείτε τη σύζυγο, είχατε <laughs> άλλε σχέσει. Αμάρτα εις... ﷺ... πρέπει... rice... να. Αμάρτησε μαζί μου και να θέλω να με ρελάνεις Αμάρτα Κάποιες αμαρτιές είναι να μην τις κάνεις Άρα, Δεν κανέναν λύθο εγώ. Άρα είστε κι εσείς Προφανώς και εξακολουθώ να είμαι αμαρτωλός. Και που γίνεται αυτή Και έχω πως δεν είναι και μοναδική, ούτε χειρότερη. Υπάρχουν και άλλες χειρότερες αμαρτίες. Δεν βγάζουν μια λίστα όμως να ξέρουμε ποιες είναι οι χειρότερες αμαρτίες. Είναι πολύ ωραία η αυτού του τύπου, διότι είναι αμαρτία οι εξοσύζυγικές σχέσεις. Τον ρωτάει η Τατιάνα Στεφανίδου, εσύ έχει κάνει, ναι λέει, αμάρτενα. Αμάρτενα αμ, το λέει κάπως με κάποιο τρόπο, άρα είναι μια αμαρτία... την έχει εξομολογηθεί, άρα δεν είναι αμαρτία. Τελειώσαμε και με αυτό. Το λέμε φοβερή ευκολία. Κάτι κακό δηλαδή, η όποια αμαρτία στο μυαλό του είναι κάτι κακό. Και στο μυαλό πολλών που πιστεύουν με τον ίδιο τρόπο ότι η αμαρτία είναι κάτι κακό. Όμως μπορείς να την κάνεις αφού την εξομολογηθείς μετά και αν είναι κακό δεν τρέχει τίποτα, συνεχίζεις. Και αν ξανακάνει, Ξαναεξομολογήσαι και ξανασβήνει το τευτέρι και πα μετά καθαρό και λε: Εγώ τα είχα πει. Τα είχα ναι, αλλά τα είχα πει κιόλα, οπότε είναι σαν να μην τα είχα Κάπω έτσι λοιπόν και στο μυαλό του Νίκο Αναδιώτη είναι τα πράγματα. Όχι, είναι χειρότερα στο μυαλό του Νίκο Αναδιώτη, όπω τα ακούστε τώρα. Στη ζωή μου δεν θέλω να με ενδιαφέρει να είμαι καλό άνθρωπο. <laughs> δεν ενδιαφέρει να είμαι καλό χριστιανό. Δηλαδή, σημείο αναφορά μου είναι μόνο Χριστό και όχι άνθρωποι. Οπότε, ό,τι κάνω και πράτω στη ζωή μου θα μ' να είναι βάριστα προ εκείνον. Α, Μην με κολλάζετε. Κάποιε αμαρτία είναι. Είναι να μην τι κάνει. Στη ζωή μου δεν με να είμαι καλό άνθρωπο. Μην ενδιαφέρει να είμαι καλό χριστιανό. Πολύ ωραίο διαχωρισμό. Τον ενδιαφέρει να μην είναι καλό άνθρωπο. Τον ενδιαφέρει να είναι καλό χριστιανό. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι καλός καλό χριστιανό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και καλό άνθρωπο. Ο στόχο του είναι να είναι καλό χριστιανό. Γιατί λέει με τον Χριστό έχει να κάνει και όχι με του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε άξιος, μπράβο στο κόμμα Νίκη, στου ψηφοφόρου πάνω απ' όλα που στέλνουν τον Αμαρτωλό, γιατί έχει αμαρτάνει όπω είπε ο ίδιο, τον στέλνουν στην Ευρωβουλή. Αλλά θα παλέψει φαντάζομαι και με του δαίμονέ του και με του δαίμονε του Ευρωκοινοβουλίου και θα τα καταφέρει και αυτό. Τι κυβέρνηση τώρα έχουμε, γιατί έχουμε αφήσει πίσω όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Έχουμε αφήσει πίσω την Τώρα Μπακογιάννη που θα μα εξηγήσει ε, η κυβέρνηση των Καλαμιών. πώς ακριβώς αλλιώ μπορεί να υποθεί. Ακούμε τον Πρωθυπουργό σε όλες τις ευκαιρίε να λέει ο ίδιο και να το επιδεικνύει ότι ο πρώτο που ξορκίζει την Αλαζονία είμαι εγώ. Μα δεν ανέχομαι προθυ... την Αλαζονία. Ο Πρωθυπουργός δεν γιατί... την ανέχεται. Ο Πρωθυπουργός δεν την ανέχεται την Αλαζονία. Αυτά καλά μια γιατί είπα. Διότι, μα, κακά τα ψέματα κύριε Παυλόπουλο, μέσα σε μια κυβέρνηση υπάρχουν κάθε καρυδιάς καρύδι. Μπράβο. <συσχελίως> Μέσα σε μια κυβέρνηση υπάρχουνε κάθε καρυβιάς καρύβι. Μέσα σε μια κυβέρνηση υπάρχουνε κάθε καρυβιάς καρύβι. Πολύ καλά το είπε. Μέσα σε μια κυβέρνηση υπάρχει είναι το σωστό. Κάθε καριδιάς καρύδι. Αυτό ακριβώ είναι ένα ωραίο τρόπο έκφραση, μια ωραία περιγραφή. Ταιριάζει απόλυτα στου αρίστου των καλαμιών και κάθε καριδιά καρύδι. Μια συνέντευξη έδωσε δύο μέρε μετά και τα χαρακτήρισε, χαρακτήρισε την κυβέρνηση, τα στελέχη, του υπουργού, του οποίου ω βουλευτή τους στηρίζει βεβαίω, με αυτούς του δύο τρόπου. Καλάμια. παρκαρισμένα και κάθε καρυδιάς καρύδι μπαίνει σε μια κυβέρνηση το έχουμε καταλάβει, το έχουμε ζήσει ξέρουμε από κυβερνήσεις και από τις συγκεκριμένες τις, προηγούμενες, τις προ προηγούμενες κάπως έτσι ε, γίνεται εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο όμως, στην Κύπρο είναι πιο μπροστά από μας ε, φαίνεται σε όλου του τομεί και οικονομικά και πολιτισμικά είναι πιο μπροστά ο ξεπεσμό δεν έχει όριο στον κυπριακό λαό Εξέλεξε με 20% Ευρωβουλευτή έναν TikToker, έναν YouTuber. Η μόνη του δουλειά ήταν να φτιάχνει βίντεο. Ε, νέο παιδί, δεν ξέρει τίποτα από πολιτική, δεν ξέρει τίποτα από Ευρωβουλή και για όλου εσά που θα πείτε ναι, είδαμε και αυτού που ξέρουν, γιατί υπάρχετε πολύ τέτοιοι. Είδαμε και αυτού που ξέρουν να στείλουμε ένα φρέσκο πρόσωπο. Μα είναι σαν να βάζει πιλότο να πάει το αεροπλάνο παραπέρα. Δεν θα το πάει, δεν μπορεί να το πάει. Κάθε δουλειά, α το πούμε δουλειά, έχει κανόνε, θέλει μια γνώση. κάπως να ξέρεις τι γίνεται Αυτό θα πάει εκεί, πιάνει μια θέση, πήρε 20% μπράβο στον κυπριακό λαό αποδεικνύει πως ο εκμαβλισμένος είναι πως ο είναι μια παρετημένη εντελώς κοινωνία που έβγαλε αυτόν που βρήκε μπροστά της αυτόν που ήξερε με την τρελή χαρά αυτός δεν είχε καταλάβει τίποτα Είμαι ευρωβουλευτής Αν είσαι κι αν δεν είσαι Ευρωβουλευτής Πεφκιά, υπόσχομαι ότι ένας ασκαλός προπρόσωπος Επιλειτούν το πράγμα για να συνεχιστείτε να αλλάξουν τα πράγματα Έχω μια μεγάλη ευθύνη μας Ευχαριστώ Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια Τα σελήνια μονάτια διπλά Και σήμερα εν τω μεταξύ παρεμπιπτόντος Εναι μόνο στην Κύπρο γράφουμε ιστορία Εν παγκοσμίο Σα μόνο λίρα, πεντώ λίρα και πούντα Παρεμπιπτόντος Όταν σε βέγει σπουτάσεις στην πούντα Μα ούτε εγώ το πιζέ 20% παισιά της Κύπρου πιστεύχει Του τα πράγματα Έσο καρύς λίγο Πραγματικά σοκαριστικό Μην είναι αυτό. Όχι ότι εμεί εδώ ψηφίσαμε αλλιώ, αλλά εν πάση περιπτώσει στείλαμε 5-6 πιο έμπειρου. Είναι εκεί μελέτη, θα πάει εκεί. Τώρα και ο αυτιά δεν χρειάζεται, του αγαπάει το τηλεοπτικό κοινό. Έχουν κάνει εκπομπέ, ξέρουν από κάμερα, από μακιγιά. Δεν χρειάζεται να ξέρει και τίποτα άλλο. Αγγλικά δεν ξέρουν. Ε? Δεν έχει σημασία, θα συναννοηθούν στα ελληνικά, να μάθουν όλοι οι άλλοι ελληνικά, γιατί πρέπει να ξέρουν αγγλικά οι συγκεκριμένοι. Εδώ λοιπόν ο Φιδία Παναγιώτου Καμαρώνη, κάνει προεκλογική εκστρατεία, θα πάει τώρα στι Βρυξέλλε. Δεν είχε δουλειά, βρήκε μια πολύ καλή δουλειά, μπράβο στον Κυπριακό Λαό. Για άλλη μια φορά μας έβαλε τα γυαλιά, γιατί είναι πολύ μπροστά οι Κύπροι. Δεν έχουν πολιτικούς που έχουν ατσαλωθεί μέσα στι μάχες και τις ταξικές και τις πολιτικές, όπως έχουμε εμείς εδώ και όπως η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί μας ξαναθύμισε. Εμεί κυρία Πυριώτη είμαστε η γενιά... Η οποία έδ, έζησε την έλλειψη της δημοκρατίας. Εμείς τη δημοκρατία. Εμεί ξέρουμε τι θα πει να σου χτυπάει την ώρα και να Ενά. είναι ο χωροφύλακα και να μην είναι ο γαλατά. Το μεριάνε στο γραφείο με τράκου του κύπου στο θέμα μετρό. Εμείς ξέρουμε τι θα πει να σου χτυπάνε την οχόρητα και να είναι ο χοροφύλακας και να μην είναι ο γαλατάς. Δη με με Δηλαδή εμείς βιώσαμε αυτό που σας λέω, τη δικτατορία Μετά βιώσαμε την εξορία Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο Τον αδερφό μου Θα πει Χούντα κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα Εξανίσαμε βεβαίως διότι εγώ τη Χούντα την Εντάξει. έχω πολεμήσει Εξλίσταμε βεβαίως διότι εγώ τη Χούντα την Εντάξει. έχω πολεμήσει Πάει να πει, Εμείς ξέρουμε τι θα πει να σου χτυπάμε την γόρτα Και να είναι ο χωροφύλακα και να μην είναι ο γαλατάς Ταραμοσαλάτα Και το κελί μας Μπακαλιάρο σκορδαλιά Της οδού μυραμπό ένα Και το που φτουράει Η μία δήλωση είναι σημερινή, οι άλλες είναι παλιές από το άλμπουμ Έτσι πολέμησα τη Χούντα, λάθος, έτσι έριξα τη Χούντα Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει μεγαλουργήσει για αυτό το θέμα Νομίζω ότι πιστεύει όλα αυτά που λέει Ακόμη και όταν λέει ότι Χούντα είναι να σου κάνουν ανακρίσεις Να έχεις διώξεις, έτσι πολέμησα εγώ τη Χούντα Ξέρω πως πολεμάνε τη Χούντα Σήμερα λοιπόν το πρωί είπε αυτό ότι Ε, ε, ε, χούντα, η έλλειψη δημοκρατία, είναι να σου χτυπάει την πόρτα ο χωροφύλακα και όχι ο γαλατά το πρωί φέρει το γάλα. Στη συγκεκριμένη οικογένεια, νομίζω ο χωροφύλακα θα χτυπάει έτσι κι αλλιώ, γιατί θα ανέβαζε από το γαλατά το γάλα πάνω. Γιατί γι' αυτό έχουν του αστυνομικού για κάτι τέτοιε δουλειέ. Αλλά όμω είχε ζήσει η οικογένεια Μητσοτάκη όταν ήταν πολιτικό εξόριστο, πριν γίνει μάλλον πολιτικό εξόριστο, όταν γεννήθηκε για ένα χρόνο μήνα στην Αθήνα έτσι κι αλλιώ, μετά φύγανε στην εξορία. Στην 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, στην οδό Μυραμπό, ένα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ε, όπως ξέρουμε γιατί τη Γιάρου, για τη Μακρόνησο, για άλλους, έτσι ξέρουμε για τη Μυραμπό. Τόπος μαρτύριου. Το ελληνικό κράτος το έχουμε πει κι άλλη φορά. Από το ένα θέμα στο άλλο, πρέπει να πάει να αγοράσει αυτό το σπίτι και να το ανακηρύξει τόπο εξωρία ω σύμβολο κατά του ολοκληρωτισμού, του φασισμού, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη οικογένεια έχει ζήσει και αυτό: να χτυπάει το κουδούνι, να ανεβαίνει ο χωροφύλακα και να περιμένουν τα παιδιά το γάλα. Και το γαλατά. Δεν ήρθε ποτέ ο γαλατά. Με τι κόκκινε μπιτζάμε του πιάσανε και γίνανε όλα αυτά. Αυτά είναι δηλώσει των μελών τη οικογένεια για το πώ πέρασε, τι Ο ένα λέει ήταν εξόριστο. Η άλλη λέει ότι έχει πολεμήσει τη Χούντα, ότι την έχει ρίξει, έχει δεχτεί ανακρίσεις και εδώ ότι μάθαμε καινούργια στοιχείο ότι δεν ερχόταν ο Γαλατάς και ήταν ο Χοροφύλακας που αυτό το έχουν ζήσει πολλοί Έλληνες πολίτες τότε αλλά προφανώς δεν ήταν η οικογένεια Μητσοτάκη μέσα σε αυτούς. Έχουν ακούσει, τα καταγράφουν, τα κοπιάρουν και τα πλασάρουν ως δικά τους και αυτό είναι ακόμη καλύτερο. από το να τα είχαν ζήσει που δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά ακόμη και εξωρία τους ήταν στο πιο κυριλέ προάστιο του Παρισιού τότε με τα παστίτσια και όλα τα υπόλοιπα το σφαγείο της οδού Μυραμπόένα όπως ε, ακούσαμε λίγο πριν Θα γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό της χώρας τι κρύβεται πίσω από κάθε όνομα των άλλων υποψηφίων Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας Κρύβεται και το δικό μου όνομα. Σπανό Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας Κρύβεται και το δικό μου όνομα. Σπανό Βάγγελο. Δεν θέλω να είμαι φίλος. Σπανό Βάγγελο. Κρύβεται και το δικό μου όνομα. Σπανό Βάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό δεν τους πιάνει. Μα εγώ ειδοποιήσα κύριε πρόεδρε. Ε, πες με γύλο να μην μπερδεύεις I don't want to be I don't be Θα είναι μεγάλος ο ανασχηματισμός κυρία Βολτεύς Α δεν ξέρω μη μου λες τα Γιατί τι το... πάθατε τώρα ξαφνικά Α δεν ξέρω μη μου λες τα Γιατί τι το... το... πάθατε τώρα ξαφνικά Πες το δικό μου όνομα γύρω να μην περαιδεύει. Ναι, Είμαι βραβουλευτή! Σφυρηγματάκι: 2 11 10 80 8, 80 Αν θέλετε να του φύρυξετε, δύο λόγια, πολύ πετυχημένο. Radio Παπακή παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λόγου και πρώτε διαφημίσει. Σε περίπτωση να πούμε τρει μέρε. Έλα τώρα. Λοιπόν, πρώτον, οι εκλογέ εντάξει δεν μα έκανε καμία έκπληξη. Τουλάχιστον το κόμμα σταθερό παραμένει. Τα υπόλοιπα είναι όλα γραφικά τώρα. Τι να λέμε. Δεν περιμέναμε να μα θα γίνει πιο έξυπνο ο κόσμο. Δεύτερον, και πιο σημαντικό τώρα που άκουσα και γι' αυτό σε πήρα, Θα ήθελα να πω κάτι σοβαρό, αλλά τελικά με θα πω. Έλα μωρέ που θα πει και σοβαρό εσύ. Έλα. Στι εμφανίσει στο σταυρό του νότου Ιώπου άλλου. Πα ξέρει ποιο θα έχει μαζί τον το λοβέρδο με το. Παντάσει <σοβολιά> τι θα γίνει ρεμάλά. Φύκολου πλέ και ο άκου. Δεν φτάνει ο χώρο. <Τι Τι> τώρα παίζει <ντραμς>. τράμπερ. <Τι> ναι, ναι, παίζω δράμα και έχω κάνει και γκρούπα. Και η πλάκα, τώρα έχω καλύψει τη θέση, πριν καιρό έψαμε ένα τράμερ, αλλά τώρα βρήκαμε πολύ καλό τράμε. <Τι>, <Τι>, τι να κάνουμε; να τον φέρω να παίζει μπόγκο, να παίζει κρουστά, γενικό, κάτι. <Τι> <τίπος> να <ντραμμέρ>, παίζει <Τι> του <Τι> μπερλέκει, <ντραμμέρ, Τι> <ντραμμέρ, Τι> το προϊόν να πάει και φανάρια μα θέλει. Να πάει σε πανηγύρια, που το αρέσει. Το καλοκαίρι, αν είσαι φίλο πραγματικό και έρθει, θα μα ακούσει σε πανηγύρια. Η πλάκα είναι ότι αν <ντραμμέρ>, τον καλέσει το μαλάκα Κάθάει τόσο του κόσμου. Η πλάκα είναι αυτή όντο.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 Έλα αποστέλλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να στου φορέ οι αποσυλεγτέ που δεν καταλαβαλλον λίγο όχι αποτελέσματα. πάνω στη Βόρζεπερτιά. Να μουρτολιά, πολύ μπροβο. Βγήκε, ευτυχώ επιτέλου, στείλα τα καλύτερα μυαλάνα. Το brain drain είναι αυτό τι του στείλα έξω, του καλού χάσαμε. Είπε καλώ, τι καλό κάνατο. Καλά. Και ρωτάνε πώ δεν τα αποτελέσματα και λέει, μα είπε ο λαό ότι θέλει και άλλο. Κι άλλο. Πάρτα λαίωει. Πάρα κι άλλο λέει. Θέλει άλλο. Άρα, πάρα, το τραβάει ο οργανισμό. Το θέλε, ναι.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 Αν τα διδάσκεις αυλόκο, όλα αυλόκο. αυτά τα λίγο από όλα κατάλαβα Άντε σωθήκαν. να δούμε τι θα γίνει σε 15 χρόνια τι θα έχει το ΚΚΕ Με αυτά που διδάσκει, τα φανεί Ε μπράβο. γι' αυτό Έλα, έλα. Έλα, ρε, τι γίνεται η τη Ευρώπη ανεβάζει την ακροδεξιά. Είναι δυνατόν. Καλά και εγώ έπεσε από το σύννεφο. τι αξιών. δουλειά έχουν οι φασίστε με την Ευρώπη μα. Την Ευρώπη των λαών. Έλα, έλα, Δεν μπορώ, ναι, κάτι. Ναι, θα έγινε, δεν ξέρω. Ένα ρακούν πήραξε τα αποτελέσματα. Τίποτα, τίποτα. Υό είναι ο κορονοϊό. πήραξε. Αλλιώ δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται. Αλλιώ το εμβόλιο, τον πόλι, φίλε. Δηλαδή να βγάλουν οι βόρειε χώρε φασίστε. Έλα, Είναι δυνατόν και ξαφνικά να τα βρίσκουν και με την Μελώνη που την είχαν ότι είναι ακροδεξιά και δεν είναι κίνδυνο για την Ευρώπη. Δεν είναι, είναι ακροδεξιά η Μελώνη, είναι στο δημοκρατικό τόξο, σε παρακαλώ. Μα στην αρχή δεν λέγανε ότι είναι ακροδεξιά. Άλλο τώρα αυτό έγινε, εντάξει, Έλα, έγινε δικιά μα. Και τα βρήκανε μαζί τη, δεν γίνονταν αυτά. Δεν είναι τα πράγμα, ρε, δει, να... δε γίνανε αυτοί οι φασίστες Η Μελώνη έγινε δημοκράτησα, το ξέρουμε. Έτσι είναι η διαδρομή. Ah, έτσι έγινε. Ναι. Να σου πω και ο Άδομη είπε ότι το ανάγχομα για την ακροδεξιά είναι. Δεξιά, ας πούμε, έτσι, είπα, ναι. ναι, έχει ακούσει το για μια δεξιά τόσο. από το χωριό, δεν την ξέρει αυτό. Πού κάνε εντύπωση λοιπόν, που τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε τι δίχνανε ακροδεξιά μου καταβολή. Η κεντροδεξιά, αυτή η δεξιά, η δική του είναι κεντροδεξιά, αλλά κινοπορούσαμε τσεκούρια, α πούμε, η δική του. Έτσι, είναι κεντροδεξιά. Όμω και να έχουμε για την ακροδεξιά. Τι τσεκούρια τώρα Έ, για ασφάλεια. Και εσύ δεν Έχει μαζί σου κάτι για ασφάλεια, ένα δρεπάνι, ένα σφυρί. Όχι, ξύλα για το τζάκι κόβει. Αν μπορεί και, και, και, και αυτό. Ξέρει τι γίνονται. δεν τρέπαι, δεν τρέποτε να χάθουν τη χάμα να πούμε. Εγώ ήρθα πότε σε αυτή; Έλα τώρα. Σωστά. <Δεπον> από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβεται και το δικό μου όνομα κάθε ψήφο στις ευρωεκλογές μου δίνει νέα δύναμη να διεκδικήσω όσα χρειάζεται η Ελλάδα να πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο δυνατός ενώ τώρα χάριστη θα πάει πιο αδύνατος γιατί δεν εκτιμήσατε και δεν εκτιμάτε τέτοιοι είστε και αυτά πληρώνονται όπως όλοι γνωρίζουμε είναι στο πάνελ ο Γιώργος Αυτιάς και είναι και ο Δημήτρης Πανόπουλος δημοσιογράφος ήταν και στο Skype κάποια στιγμή ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πανόπουλος, ο Αυτιάς υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία και πια Ευρωβουλευτής, ευρωβουλευτής με 300.000 σταυρού, είναι εκεί και γίνεται μια αντιπαράθεση λέει κάτι ο Αυτιάς που μάλλον του ξεφεύγει με κάποιο τρόπο και έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το μαζεύει μετά Ναι. Αντί για να μου πει, πε μου, πώ πήρε 300.000 σταυρού και πήκα και στο πιο μικρό χωριό. Ξέρει γιατί. Αυτό ξέρετε τι. Δείχνει. Για να ακούσω τον κόσμο. Όχι, αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρεται ένα άνθρωπο μόνο για την προσωπική του επιτυχία και όχι για να παλέψει στο σοβαρότερο τη αποχή. Για 34 χρόνια τι έκανα. Αμα Όταν αυτό το λέω μόνο τώρα. Έκανε, ξέρει τι έκανε. Ό, πα τι. Έκανε συνδέσει, σου δίνα μοδικίε στο Sky να τραβήξει μπροστά στην κοινωνία. Αυτό έκανε. Δεν καταλαβαίνω. Το ίδιο κάναμε Ω, Γιατί ήταν εσύ τι έκανες Ναι, αυτό ήθελα θέλω να πω γιατί Στην πει. κοινωνία δεν ήσουν Ήταν μαζί Στην κοινωνία ξεκινάει να πει κάτι Κάτι άσχετο εντελώς Γιατί ο Πανόπλος πόσο να είναι <laughs> Τα 34 χρόνια του Αυτιά ήταν 10 χρονών 5 ξέρω εγώ Παρ' αυτά το γυρίζει με φοβερή ευκολία Ό,τι και να πει Έχει έναν τρόπο να το γυρίσει Να το πάει από εδώ και από εκεί Είναι ο αγαπημένος της νεολαίας Ο Εγώ στην εκπομπή έπαιρνα 18.000 νέοι. Έχω φτάσει στην πολύ δύσκολη στιγμή. Άκουσα και κάτι άλλο. Άκουσα με δύο λεφτά. Στου νέου, πώ απευθυνόμαστε, υπάρχει... αυτή είναι η ερώτηση. Ρωτάσαι με που πήρα 300.000 που ήταν πώς και νέοι και μεσίλικε. Οι νέοι θα πρέπει να ανοίξουν ένα διάλογο απευθεία. Να ανοίξουν οι ίδιοι νέοι. Να πάμε κοντά του. Αυτό έκανα εγώ. Ωραία. Πώ το πιστεύω. Μα το αυτό έκανα. Ξέρει πω φωτογραφίε ή κοντά. Από τις φωτογραφίες βγήκε, πήγε κοντά στην νεολαία και όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει νέος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία που δεν έχει σταυρώσει τον Γιώργο Αυτιά. Μπορεί να είναι και κάποιοι μεγαλύτεροι, ως πολύ μεγαλύτεροι, ως πάρα πολύ μεγαλύτεροι, αλλά σίγουρα όλη η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε, σταύρωσε Γιώργο Αυτιά. Αλλά ω τώρα, μέρος δεύτερον. Γεια σα αποστολή. Γεια σου φίλε. Και κανεί τσακάλιξε εδώ το περιφέρει; Για το τσαγάρι. Έχουσα εδώ το φίλο που ήθελε να βάλει σε ειδική αυτή για τι παραγγελίε. Εγώ λέω το άλλο. Θα βάλει. Πατήστε ένα για τον αποστολή. Πατήστε δύο για το φίμιο. Πατήστε τρία για παραγγελίε. Α... Κορίζουμε τον κόσμο. Μην τα λεπούτε. Σωστό. Πατήστε 4 για αναμονή, ξέρω εγώ. Κάποιοι μπορεί να γτάξει, δεν ξέρει, πάμε και βιβλίο. Αφού περνού για το Τούτ ή πιο πολύ. Ναι, αυτό. Τι κανεί όλα καλά. Αλλά πάντα να ξέρει ότι το Τούτ είναι μικρό για να στο βάλω στον τούτου Το τούτη είναι μικρό να το βάλω στον τοτούν και αυτό Calis tu Sos dos ve cana tora sinirmos o meu lado traagúdi. Tá vê Χωρί να καλεί γιατί ήταν απασχολημένη η γραμμή, αλλά τελικά σε πέτυχα. Τα ξέχασε τα καλά αυτά. Ε, είδε αποχή που έκανε, ξέχασε. Όχι, κοιτάλε πορεία αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο σοφό ελληνικό λαό που νοιάστηκε περισσότερο για το ποιον θα στείλει στην Γκυροβίζιου και λιγότερο για το ποιον θα στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμω μη μακάρι. Ε, τώρα, αν δει του υποψηφίου όμω, συγγνώμη, πιο σοβαρή ήταν η υποψήφια για την Γκυροβίζιου παρά για τι ευρωεκλογέ. Η υποψήφια για την Γκυροβίζιου ήταν πιο σοβαρή από του υποψηφίου για το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, ε, Μα, ε, ε, κάποια.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 Δεν είναι ό,τι χρειαζότανε, είναι ό,τι ισχύει Ναι, ό,τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ακριβώς αυτό Ο κόσμος λάθος ψηφάει Εγώ θέλω Κυριάκο, το λεβέντι, αλλά ο κόσμος λάθος ψηφάει Τα έχει πει ο Αλκίνος, αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει Αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει <στομάζει> Γιατί αλλάζει, <στομά> αλλά προ τα εκεί που αλλάζει, πάει προ τα προηγούμενα, τα μαύρα. Ευχαριστώ και για την σοφερή υποδοχή που μου έκανες τη βοηγωνική μου κάνατε. Να σε καλά Όπου. Έλαι! Φυλα. Έλα, μποστόλ, έλα όλοι, με αδελφέ, ο τον ξέρω, είμαι, είμαι. Έλα, ρε, φρέντ. Αδελφέ, έξι θεωρώ τον εαυτό μου, έτσι νιώθω. Είμαι επίσημο μέλο του ΠΚΚ. Εντάξει, αγγλαιόν, ναι, είμαι. Και πριν ήμουνα, ανεπίσημα, αλλά τώρα είμαι επίσημα, ρε, μαλάκα. το μεσημέρι, τρει ώρα, ήταν βασικά μια τεράστια λίστα. Ένα χαρτί, ένα πολύ μεγάλο μακρύ χαρτί. Έγραφε όλα τα Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Φάσει πολύ ιρεμα. Μπαίνει, χαιρετάνε, σου δίνω το χαρτί, πα ψηφίζει, πίσω από το παραβάν, ψηφίσει, τελειώνει. Φεύγει, πα χάκου, το δίνει, δίνει ταυτόχρονα σου, το έχει στην κάλπη και φεύγει. Αυτό. Απλά θα πράγματα. Πάρα πολύ, απλά πάρα πολύ ιρεμα. Στο σχολείο τη κόρη μου παντούς, μεταξύ, ήταν ότι μεταξύ. Τώρα εδώ, είπα του σπίτι μου. Μου κάνει στείλει και ένα χαρτί με το που πολιτοποιήθηκα εδώ πέρα, πήρα πάντων, το πάνω και γερμανικό διαβατήριο, μετά από μια βονάτα μου στέλνει, δήμω σε ένα χαρτί για το πού θα πάω να ψηφίσω, που ακριβώ, που ανήκω και που πάω σε ψηφίζω. Και Τελικά κουκουέψε. Φύση, σέρελ, δεν το πίστευα. Το είχα υποθέσει έτσι πω το είχε πει έτσι περιφραστικά, αλλά δεν είχα καταλάβει ακριβώ και λέω μπορεί, μπορεί και όχι. Φίλε, όταν βγήκα, συγκινήθηκα πραγματικά. Συγκινήθηκα για το θείο μου, φίλε. Ήταν παλικά, ήταν φίλε. Παλικά, ήταν. Τέλο πάντων, όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ για το θεσινό. Όλα καλά. Ο ευρωβουλευτή τη ελληνική λύση, αυτό που στείλαμε στην Ευρώπη, λέγεται Εμμανουήλ Φράγκο, στο ψηφοδέλτιο έχει βάλει σε παρένθεση Φραγκούλη. Τι σα θυμίζει αυτό, σα θυμίζει τον πρώην αρχηγό του ΓΕΣ, yes, τον Φραγκούλη Φράγκο. Πολλοί κόσμος, γιατί έτσι λειτουργεί το συγκεκριμένο κόμμα, ψήφισε σίγουρα τον Εμμανουήλ Φράγκο, σε παρένθεση Φραγκούλη, νομίζοντα ότι είναι ο Φραγκούλη Φράγκο ο στρατηγό. Καμία σχέση οι Τόσο άσχετη που αναγκάστηκε ο στρατηγό να βγάλει μια ανακοίνωση και λέει: Δέχομαι αναρρύθμιτα τηλέφωνα και μηνύματα τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένειά μου με τα οποία με συγχαίρουν για τη δίθεν εκλογή μου με το κόμμα τη Ελληνική Λύση. Υποψήφιο με το όνομα Φράγκο Εμμανουήλ έχει βάλει σε παρένθεση το όνομα Φραγκούλη καθότι είναι πολύ συνηθισμένο όνομα. Δεν ήμουν υποψήφιο, δεν υπήρξα ποτέ και παρακαλώ θερμά όλη αυτή η παροδία να σταματήσει εδώ. Παίρνουν τηλέφωνο και τον συγχαίρουνε νομίζοντας ο κόσμος ότι αυτόν ψήφισε. Όχι, ψήφισε έναν άλλο δεν έχει καμία πολίτο σχέση. Απλά έπαιξε με το όνομα. Πήρε τη δόξα του στρατηγού γιατί Φράγκος Φραγκούλης, Φράγκος Φραγκούλης και ο υποψήφιος αλλά σε παρένθεση το Φραγκούλης Κυρκό. Αυτά τα πολύ ωραία, τα παλαβά που συμβαίνουν στην... Ε, να βάλουμε τον Λοβέρτο, αυτό που έχουμε, ε, που συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Ανδρέα Λοβέρτο δεν κατάφερε να μπει στην Ευρωβουλή με τίποτα. Πήρε πολύ χαμηλό ποσοστό. Μα είχε πει παλιότερο ότι θα εγκαταλείψει. Χτε, όμω, ευτυχώ ανακάλεσε. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου του ψηφοφόρου που προτίμησαν του δημοκράτε αυτέ τι εκλογέ για το Ευρωπαϊκό Δημοβούλιο Οι προσδοκίε μα ήταν προφανώ μεγαλύτερε. Οι στόχοι μα ήταν πολύ μεγαλύτεροι και δεν επιτεύθηκαν. Είμαι εδώ. Παραμένουμε οι δημοκράτε. Έχουμε πολλές φιλοδοξίες και πολλά πράγματα να κάνουμε. Οι λόγοι για τους οποίους ιδρυθήκαμε δεν εξέλιπαν, συνεχίζουμε Και πολύ καλά κάνετε, γιατί ξεκινάτε και από πολύ καλή βάση. Ένα, νομίζω μισό, ένα, ένα, μισή κάπου εκεί, ήθελε να πάρει πέντε, τελικά πήρε αυτό. Υπάρχει μια εκπομπή στο Star που λέγεται First Dates, τα πρώτα ραντεβού, ε, τύπου reality, Δεν το έχω δει ποτέ, δεν χάνω και πολλά από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Είναι ένα παλικάρι και μια κοπελιά, ανταμώνουν εκεί σε ένα εστιατόριο κάπω, στη Μένα όλα εντωμεταξύ, και συζητάνε να δουν αν ταιριάζουν για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, δεν έχω καταλάβει τι μπορεί να είναι αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Θα ακούσουμε το πρώτο ραντεβού ε, του παλικάριού με την κοπέλα και κυρίω πώς η κοπέλα η συγκεκριμένη τοποθετήθηκε σε μια ερώτηση του παλικάριού. Ο Γαριωτάκη γράφει και πολύ ωραία. Έχει διαβάσει και τι Πολυδούρι, που το. τα έσω, μια αλληλογραφία του. Ναι, έχω και ένα πείμα κολλημένο του τοίχου μου. Και το όνειρό σου, ποιο είναι, Το όνειρό μου είναι να πάρει ο λαό τα μέσα τη παραγωγή. είναι να πάρει ο λαός τα μέσα παραγωγής. Τίποτα δεν είπε το παλικάρι, την κοίταγε, μάλλον δεν κατάλαβε Χριστό, δεν έχει σημασία, <laughs> δεν ξέρω τι κατάλαβε κι αυτή. Ζήτησε λοιπόν αυτό που ζητάνε όλοι με τις επαναστάσεις, να πάρει ο λαός τα μέσα παραγωγής. Αυτό ακούστηκε από το Στάρ, από την εκπομπή First Dates, το είπε έτσι χήμα και είναι το όνειρό της. Τώρα τι κάνει εκεί αφού έχει τέτοιο όνειρο, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν θα την κάνουμε, μάλλον μια μικρή κουβέντα, ότι όλη η κοινωνία όλα είναι σε μια, με μια λέξη μπορούν να περιγραφούν ως γιόλο, γιόλο καταστάσεις, παντού. Είμαι εδώ, πιστεύω αυτό, κάνω και εκείνο που αυτό είναι κόντρο όμως αυτό που υποτίθεται, πιστεύω, αλλά δεν έχει σημασία. Από αυτή την εκπομπή ακούστηκε και αυτό ότι θέλει το όνειρό τη. Και πολλών ακόμα, να πάρουν ο λαός στα μέσα παραγωγής. Να απελευθερωθεί δηλαδή ο λαός. Η χειρό μήνυμα από το first dates Φτάσαμε έτσι, πολύ αισιόδοξα στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Ναι, Μακούς. τώρα λίγο καλύτερα. Ήθελα να σου πω ότι έχει δίκιο ο φίλο από τα σφαίρα. Δεν ψηφάει σωστά ο κόσμο και να σου αναλύσω αυτό. Εγώ θέλω Κυριάκο, το λεβέντι, αλλά ο κόσμο λάθο ψηφάει. Κάρι καραπέδι μου και εγώ που με αυτό που έπαυσε ο Ρετσοτάκη. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι είναι ακόμα πρωθυπουργό και μου ήρθαν στο μυαλό ένα τα φρίλερ που αν εκνευρίσει τον κακό έχετε μετά αδίστακτο και σε αποτελώνει αυτό. Λε να είναι βίλεν που λέμε. Ότι ζωή χωρί να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 Με, με πως και σε πιάσα με τη μία. Που είσαι μωρι βρωμιάρα τι ψήφισες Και δεν με έβγαλε ρε, αρχή. ο Έτσι, έτσι, έτσι γουστάρω, γίνει... γιατί είπε θα με γαμίσεις, γι' αυτό δεν το βγαλα Αχ πρέπει να βρεθούμε Τι να σε κάνω που θέλω να έρθω Αλλά λέω θα γίνει καμιά μαλάκια. εκεί μέσα και θα πλακωθώ με κανιά μαλακιά Και θα πετάξει καμιά μαλάκια. Εγώ θέλω, να... θέλω να... να έρθω να σαρπάξω από την άλλη Να, έρθω να, από την άλλη. να τη με τα μάτια τα να σου Λελά. πω λίγο, να σου πω λίγο. Α αυτά τώρα. Λεά. Είναι θεά. Σκάσε. Μας και άψη. Μεγάλο μας μαρτσούρε. Μίλα με βρώμα. Κι Αφού ξέρει ότι εγώ το μισοστάκι που γαμάει τον ψηφίσω, γιατί γαμάει και αυτό. ναι ρε. μπράβο ονόματα δώσω Αυτιά Α όχι, δεν έβαλα, έβαλα, έβαλα να Δεν έχω κάποιον... Ενώ το μετσοτάκι ξέρω... τον έχεις μες στο σπίτι σου, το ξέρει απ' έξω. Τσιμπιτοκολλητή. Ο πρόεδρος ρε, φίλε γαμάει. Έχει Όσε, πάρτα μαλάκα. Η και δέρνει. Ρε, όσο και να χτυπιέστε, ρε μαλάκες. άλλος Άλλο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τίποτα. Ο καθελάκι του χρόνου, ξαναλέω, θα είναι στον μετσοτάκι μαζί και θα είναι οικονομικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεωρείτε αυτό κάτι διαφορετικό, Ναι, μαλάκα. Εγώ σου λέω ότι το γεγονό, γεγονό είναι αυτή τη στιγμή ότι ο μόνο που μετράει είναι ο Μητσοτάκη. Τέλο. Τέλος. Σα ευχαριστώ. Οι άλλοι τελειώσαμε. Αλλά αυτό που στεναχωρέτηκα να σου πω την αλήθεια είναι ότι το αρχίδιο Βελόπουλο είναι τόσο μαλάκα. Ο κόσμο και ψηφίστηκε αυτό το αρχίδιο. Τι να σου πω, αυτό το πράγμα με ζωή. καλά, περίμενε. Δεν κατέβηκαν οι σπαρτιάτε στι εκλογέ. Κάπου πρέπει να πάνε αυτή οι ψηφοφόροι. Πού θα πάνε. Στο Βελόπουλο, τη Λαπινοπούλου, στον Νίκη. Εντάξει, τι να πει, αν δεν υπήρχαν οι μαλάκοι, δεν θα υπήρχαν και έτσι την ακονομά. Είναι απόρρε φίλε τόσο μαλακία. Αλλά όπω και να το κάνει, φίλε, ο Μητσοτάκη γαμάει γιατί δεν υπάρχει κανένα αντίπαλο απέναντί του. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Όπως τώρα, κάνεις, τώρα που φίλε, έρχεται το... η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, επιστρέφει ο Αλέξης Ετοιμαστείτε, ρε Ερχόμαστε από Δευτέρα. Ρε αδερφέ, σου είπα και την άλλη φορά ότι ο Μητσοτάκη δεν είναι η παλιά δεξιά που ξέραμε. Ο Μητσοτάκη είναι στο μεσαίο χώρο τώρα και γι' αυτό και ο χώρο τον Έκαλε ένα μεσαίο ένα μεσαίο οβορύδη. Ωραία, Ο Άδωνη και ο Βορύδη είναι αυτά τα δύο που είναι κάτω από τον Μεσαίο. Περίμενε, δηλαδή εσύ πιστεύει ότι ο Άδωνη και ο Βορύδης δεν έχουν μετανιώσει για τότε τι μαλακίε έχουν κάνει στο παρελθόν. Πολύ. Δυο μετανιωμένα παιδιά, εγώ βλέπω και είναι κρίμα. Τα έχουμε πάρει παρεξηγημένα. Α, πολύ σωστά. Ο άνθρωπο προσαρμόζεται άμα έχει μυαλό. Εγώ τον Άδωνη μπορεί να είναι φωνακλά σε αυτά, αλλά τον έχω. Έχει μυαλό και προσαρμόζεται σύμφωνα με την εποχή όπω και ο Βορύδη. Δεν μου κάνει εντύπωση που εσύ του έχει εκτίμηση. Μόνο κατέρχισαν και σένα θα μπορούσαν. Πά να μου καθίσουν. Φωνή λογική, επιτέλους. Τι δεν καταλαβαίνω, αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω. Φωνή λογική είναι τα αρχικά μου μόνο. Φωνή για αποτριχωμένες μασκάλες. Τέλος.